Ο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία του Σχολείου επιδιώκει να εξασφαλίζει τι προποθέσει και τι συνθήκε που είναι απαραίτητε για να πραγματοποιείται όσο γίνεται καλύτερα το έργο του σχολείου και να επιτυγχάνονται οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ω σχολική κοινότητα, μαθητέ, εκπαιδευτικοί, άλλο επιστημονικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, γονεί και κυδεμόνε. Ο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία του Σχολείου βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων ανισοματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής, σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.